Χριστός ανέστη εκ νεκρό Τα είναι ε, ε, η επόμενη Δευτέρα είναι τελευταία για φέτος. Ε, αν θέλετε είναι και τελευταία και σήμερα. Εγώ, <σχετί> <σχετί> Επίσης την Κυριακή είναι η, η τελευταία δεύτερη λειτουργία για φέτος. <σχετί> τελευταία δεύτερη λειτουργία για φέτος. Έπιασαν ορίσεις ζέστες. <σχετί> και την Δετάρτη έχουμε αγρυπνεί το Αγίοι Κωνσταντίνο και επίσης τι δεν έχει το τέλος <Ρι> την επόμενη εβδομάδα και τα δύο σωστά Γιώργο Εντάξει. για να μην ξεχάσω τις ανακαινώσεις γιατί είμαι και λίγο ατσχάιμερ <Ρι> λοιπόν <Ρι> θα κάνουμε μία αρχή σήμερα ε, ξεκινώντας από αυτό που διαβάσαμε χθες στην εκκλησία της συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο Αναστημένος Χριστός την προηγούμενη εβδομάδα ήδανε τη θεράπευσε τον παραλυτικό. Θεράπευσε τη σωματική ασθένεια. Τώρα με τη συνάντηση που είχε με τη Σαμαρίτιδα θεραπεύει την πνευματική ασθένεια. <coughs> θεραπεύει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Η συνάντηση αυτή του, του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι ένα πρότυπο σχέση ανθρώπων. Είναι ένα πρότυπο συνάντησης. Είναι ένα πρότυπο ανθρώπων που έχουν λόγο στη σχέση τους και στη ζωή τους. Θα διαβάσω στην απλή γλώσσα αυτήν την συνάντηση και μετά να τη σχολιάσω και να δούμε τα δικά μας. Λέει, έρχεται... Λοιπόν, σε μία πόλη της Σαμαρίας ο Χριστός που λέγεται Σιχάρ κοντά εις το χωράφι που έδωκε ο Ιακώβης τον Ιωσήφ τον Ιιόν του. Εκεί υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ. Ο, Ιω... ο Ιησούς κουρασμένος από την Οδυπορία εκάθισε όπως ήταν κοντά στο πηγάδι. Η ώρα είτο περίπου έξι. Έρχεται μία γυναίκα από τη Σαμαρία για να πάρει νερό. Ο Ιησούς της λέγει, δώσ' να πιώ διότι οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Η Σαμαρίτης γυναίκα του λέγει πως σύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιείς από εμέ που είμαι γυναίκα Σαμαρίτης διότι οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτας. ήταν ηρετικοί για, για αυτούς. Ο Ιησούς της απεκρίθη ή ανήξερε στη δωρεάν του Θεού και ποιο είναι εκείνο που σου λέγει δώσ' μου να πιω, σύ θα τον παρακαλούσες και θα του έδινε και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Λέγει αυτόν η γυναίκα. Κύριε, κουβά δεν έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό. Μήπως είσαι εσύ μεγαλύτερος από τον πατέρα μας Ιακώβ, που μας έδωκε το πηγάδι και ήπια από αυτό και ο ίδιος και τα παιδιά του και τα ζώα του. Ο Ιησούς απεκρίθη. Όποιος πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει και πάλι. Εκείνος όμως που θα πει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δε θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μια εσωτερική πηγή νερού που θα να βρει ζωή νεώνιων. αιώνιον. σε αυτόν η γυναίκα, Κύριε δώσ' μου το νερό αυτό για να μην διψώ ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Ο Ιησούς της λέγει, πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ. Γυναίκα πεκρίθη δεν έχω άνδρα λέγεις αυτήν ο Ιησούς, καλά είπες ότι δεν έχεις άντρα, διότι πέντε άντρες σε και τώρα εκείνον που έχεις δεν είναι άντρα σου. Εις αυτό είπες αλήθεια. Λέγι αυτόν η γυναίκα, κύριε βλέπω ότι εις είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας εις τώρα όρος τούτο ελάτρευσαν τον Θεόν. Ενώ εσείς λέτε ότι εις τ' ο τόπο που πρέπει να λατρεύεται ο Θεό. Λέγι εις αυτήν ο Ιησούς, Πίστεψε με γυναίκα ότι έρχεται ώρα που ούτε ει το όρο τούτο, ούτε ει τα θα λατρεύετε τον πατέρα. Εσεί λατρεύετε εκείνο που δεν ξέρετε. Εμεί λατρεύουμε εκείνο που ξέρουμε, διότι ισότι έρχεται από του Ιδαίου. Αλλά έρχεται ώρα, και μάλιστα ήδη ήλθε, που οι αληθινοί προσκυνητέ θα λατρεύσουν τον πατέρα πνευματικά και αληθινά. Διότι τέτοιοι θέλει ο πατέρα, δεν είναι εκείνοι που το λατρεύουν. Ο Θεό είναι πνεύμα εκείνοι που το λατρεύουν πρέπει να το λατρεύουν πνευματικά και αληθινά. Λέγει σε αυτόν η γυναίκα ξέρω ότι θα έλθει ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα τα γνωρίσει όλα. Ο Ιησούς της λέγει εγώ είμαι που σου μιλώ, που μιλώ μαζί σου. Και λοιπά. Μιλά μετά τη στιγμή αυτή ηλθνη μαθητέ και απόρρισαν που μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όμως δεν είπε τι ζητάς ή γιατί μιλάς τη γυναίκα άφησε τη στάμνα της, επήγε στην πόλη και είπε στους ανθρώπους ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο που μη είπε όλα όσα έκανα, μήπω αυτός είναι ο Χριστός και λοιπόν Η συνάντηση αυτή του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είχε λόγο πνευματικό. Είχε λόγο ουσίας. Αυτό είπαμε στην αρχή ένα πρότριπο σχέσης. Δηλαδή η κοινωνία μας, η επικοινωνία μας, οι σχέσεις μας, αν δεν έχουν ουσία δεν, έχουν, δεν είναι αληθινές. Καταρχήν υπάρχει και αυτός είναι ο πολιτισμός μας, ο πολιτισμός της πτώσης Θε, θεωρούμε ότι ο άλλος είναι ένα αντικείμενο για εκμετάλλευση. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι μία μονάδα οικονομική κοινωνική πάντως είναι μία αναφορά από την οποία μπορούμε να πάρουμε κάτι από τον άλλον. Να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Ο Κύριος όμως με τη στάση Του προς τη Σαμαρίτιδα τη γυναίκα δείχνει την σχέση με τον άλλον την οφειλόμενη τιμή προς τον άλλον. Και η τιμή που αποδίδουμε στον άλλον εξαρτάται από το πώς βλέπουμε τον άλλον. Σαν τι τον βλέπουμε. Παρόλο που η γυναίκα ήταν αμαρτωλή και την γνώριζε ο Κύριος ως καρδιογνώστης, την πλησιάζει γιατί ως καρδιογνώστης δεν κοιτά τόσο την αμαρτία του ανθρώπου όσο την πρόθεση της ψυχής του, τη διάθεση της ψυχής του και την επιθυμία για αναζήτηση η Σαμαρίτιδα μετά από τον διάλογο που έγινε τον αρχικό με τον Κύριο και διαπίστωση της δυνατότητες που είχε να τις ικανοποιήσει την πνευματική αναζήτηση και ανάγκη αμέσως θέτει ρωτήματα. Δηλαδή αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο ότι πίσω από την αμαρτία της Σαμαρίτιος εκρύβεται η αναζήτηση πνευματική. Και αυτό είναι που ορίζει την αξία του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί ένας βολεμένο χριστιανός ο οποίος στηρεί όλους τους κανόνες του εκκλησιαστικούς να ιστερεί και να είναι στην πτώση εάν δεν έχει αυτήν την ανησυχία την καλή την αναζήτηση. Όσο οχυρωνόμαστε πίσω από εκκλησιαστικούς κανόνες για να νιώθουμε αυτάρκης και αυτοδύναμη αυτό είναι που μας διαλύει πνευματικά και μας εμποδίζει από το να τη ζωή. Συνεπώς το πρώτο στο που έχουμε ανάγκη είναι η αναζήτηση. Η αναζήτηση δεν αφορά μόνο μία διανοητική διεργασία, αλλά αφορά το όλο μας, όλη μας η ύπαρξη καθολικά ολοκληρωτικά να μπει σε μια διαδικασία επώδυνης αναζήτησης. Τι σημαίνει επώδυνης αναζήτησης δηλαδή με μια καλή ανησυχία να ψάχνουμε τον τρόπο που αληθινά να ικανοποιήσουμε την εσωτερική μας ανάγκη που η έλλειψή της μας προκαλεί ένα τεράστιο κενό. Η ύπαρξη του κενού που υπάρχει μέσα μας μας οδηγεί σε δύο δυνατότητες είτε να καλύψουμε αυτό το κενό το κενό με πολλές πράξεις καθημερινές είτε με αμαρτητικές καταστάσεις Δηλαδή να κορδέψουμε τον εαυτό μας, είτε να ζήσουμε τον πόνο του καινού, πράγμα το οποίο θα μας ευαισθητοποιήσει τις εσωτερικές δυνατόντες αντίληψης και αίσθησης. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ανέχεται να σηκώνει τον πόνο, τον υπαρξιακό αλλά ίσως και οποιοδήποτε άλλον ψυχικόν πόνον και όχι να δουλέψει τον εαυτό του, ευαισθητοποιείται, εκλεπτείνεται και μπορεί να αντιλαμβάνεται τον άλλον άνθρωπο και να μπαίνει στη θέση του άλλον ανθρώπου. Δηλαδή αυτό που μας εμποδίζει από τις σχέσεις αληθινές είναι ο ναρκισισμός μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός όμως του ναρκισισμού μας είναι ο συνειδητοποιημένος πόνος της αναζήτησης. Εδώ τι έχουμε, γιατί λέμε, είναι η συνάντηση αυτή ουσιαστική. Για παράδειγμα, η γυναίκα είναι ένα αντικείμενο στη συνείδηση των ανδρών ικανοποίηση των ερωτικών αναγκών ή των σεξουαλικών αναγκών. Όσο η γυναίκα, λοιπόν, περνά ηλικία της, χάνει και την αξία της στα μάτια του ανδρού, Όπως και ο άνδρας προσμετράται ως αξία στη συνείδηση του γυναικούς οικονομικός παράγοντα κατά πόσο μπορεί να βγάζει χρήμα. Ο σεξισμός του άνδρα κρίνεται κατά πόσο μπορεί να βγάζει πολλά χρήματα. Με αυτή λοιπόν την έννοια το πρόσωπο χάνει την έννοια του προσώπου αποπροσωποποιείται και γίνεται ένα αντικείμενο Έρχεται ο Χριστός μέσα από αυτή τη συνάντηση να μας αναστήσει άλλες δυνατότητες στη σχέση που δεν εξαντλούται ούτε με τα χρήματα, ούτε με τη σάρκα Με τη δυνατότητα δηλαδή, μια πραγματικής κοινωνίας που έχει να κάνει με την αζίτηση τη αλήθεια. Και Έρχεται και μα λέει ότι αυτή την αίσθηση της αλήθεια είναι, είναι, είναι, είναι πρόταση για τον κάθε άνθρωπο, τον πιο αμαρτωλό. Και πιάνει τη Σαμαρίκηδα που είχε πέντε άνδρες λέει, και αυτό που ήταν, δεν, δεν ήταν άντρα τη. Το πρώτο σύμπτωμα που προκαλεί αμαρτία είναι και δεν είναι, είναι η αίσθηση ότι δεν αξίζουμε. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί λέμε, ε, τώρα γι' αυτά είμαι εγώ, εγώ μακριά από αυτά αυτή η απόγνωση, η απελπισία, ότι εφόσον έκανα αυτά τα πράγματα δεν αξίζω, αυτό με καθηλώνει. Δεν είναι ορθή στάση, δεν είναι μετάνιωτο, δεν τα πίνω σε αυτό το πράγμα και άρα ακυρώνω ε τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά στη ζωή μου για να μπορέσει ο άνθρωπος να Μπει σε αυτή τη δικασία είναι να πιστέψει αυτή τη δυνατότητα, στην ουσία δηλαδή να πιστέψει στην αξία που έχει, που του χάρησε ο Θεό. Όσο πεσμένοι και αν είμαστε, όσο χαμένοι και αν είμαστε, όσο μαρτωλοί και αν είμαστε, έχουμε αυτή τη μεγάλη δυνατότητα, αυτή τη τεράστια δυνατότητα. Το παιχνίδι δεν χάθηκε. Λοιπόν, και έρχεται ο κύριο και παιδαγωγικά, λέει Σε Μαρία, δώσουμε να πιω νερό. Αυτό είναι μια κίνηση αρχοντιά. Όταν θέλεις να δώσεις σε κάποιον κάτι σημαντικό του ζητάς πρώτα εσύ κάτι που μπορεί να δώσει για να μην είναι σαν θιάσχημα που θα σου ζητήσει που θα του δώσεις κάτι. Αυτό είναι ευγένεια. Δεν είναι μόνο απλώς ευγένεια καλών τρόπων είναι ευγένεια στο τελική ψυχής ενός ανθρώπου που βγαίνει από τον εαυτό του και μένει σε αντιληφθεί τον άλλον. Ο μεγάλος μας πόν, πόλεμος είναι η φιλαυτία μας, ο εγωισμός μας ή αλλιώς ναρκησισμός. Που θεωρούμε ότι κέντρο του κόσμου είμαστε εμείς. Ότι θα ασχολούνται όλοι μαζί μας και θα επακούν στις ανάγκες μας, θα ακούν μόνο εμάς, θα προσπαθούμε να ε, κερδίζουμε το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων και να μην νοιαζόμαστε για τον άλλον. Ήδη λοιπόν ο Χρυσός και λέει δώσουμε ένα πιο νερό. Για να αισθανθεί ίδια ότι κάνει κάτι καλό, άρα αξίζει, αλλά πέρα από αυτό μου, εφόσον εγώ του έδωσα κάτι, αργότερα μπορώ να του ζητήσω κάτι. Δηλαδή, δέστε, όταν δεν έχουμε ανάγκη αλλά δίνουμε την αξία στον άλλον ανθρώπο, την άνεση να αισθανθεί ότι μπορεί να μας ζητήσει κάτι χωρίς να νιώθει άσχημα. Αυτό είναι αρχόντια. Αυτό είναι λεβεδιά ψυχής. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι ανοιχτό άνθρωπος. Ανοιχτό άνθρωπο, όχι φωνάζω και μιλώ με τον οποιοδήποτε. Η ψυχή μου είναι ανοιχτή, η διάθεσή μου είναι ανοιχτή. Μπορώ να μπαίνω σε, στη θέση του άλλου. Λοιπόν, ο κύριο, φέρνοντα να πει σαν Μαρίδα, κοίταξε τώρα. Εσύ για να μιλά για ψηλά πράγματα και να ζητά πνευματικά πράγματα, ανώτερα πράγματα, πρέπει να αισθανθεί ότι αξίζει. Πώ θα, θα σε βοηθήσω να καταλάβει ότι αξίζει? Με το να σε κάνω να κάνει κάτι καλό. Να κάνει μία φιλανθρωπία. Να μου δώσει ένα πιο νερό και αυτό την κάνει να σαν άνετα. Να αρχίσει να το ρωτάει για άλλα θέματα. Και ο Κύριος, με έναν τρόπο πολύ παιδαγωγικό, τη μιλάει για ένα άλλο νερό αναφέρεται στο πνευματικό είδωρο αυτό το οποίο γεμίζει την ψυχή. Και μόνος λοιπόν αντιλαμβάνετε ότι, κοίταξε λέει τώρα μέσα της, αυτός μου είπε, μου ζήτησε νερό μου είπε και για νερό άλλο να μου δώσει, αλλά πού να ξέρετε ποια είναι. Επειδή δεν ξέρει, γι' αυτό μου δίνει σημασία. Πρώτο με πλησιάζει, γιατί είμαι, παρόλο που είμαι σαν είμαι αιρετικά. Μου δίνει σημασία. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Γιατί οι Ιουδαίοι δεν επικοινούσαν τους του γιατί είναι η Αμαρτολή Είναι η Ερετική. Από την άλλη όμω, μου στέλνει και νερό και μου δίνει αυτή την αξία. Ε, λέει, κανεί, εντάξει ρε παιδί μου, με αγαπούν οι άνθρωποι, λέει καθώς, γιατί δεν ξέρουν ποιο είμαι. Όλοι έχουμε αυτόν τον φόβο. Μήπως ο άλλος ανακαλύψει ποιοι πραγματικά είμαστε και άρα δεν αξίζουμε τις αγάπης του. Αυτό ο έχει του καταρρίπτει, το διαλύει και λέει εντάξει ξέρω πια είσαι και πέντες άνδρες Αλέξη να, να σε εκτιμώ με το να σου απαντώ στα πνευματικά ερωτήματα τα οποία δεν ήταν ερωτήματα περιέργειας, ήταν ουσίας. Δέστε όταν ρωτούμε ας πούμε Ακούμε, ακούν δυο άνθρωποι τον πνευματικό λόγο άλλος τον, και τον κατανοούν και δυο Άλλο τον ακολουθεί Άλλος όχι Πού οφείλεται Στην κατανόηση ή σε κάτι άλλο Στην επιλογή Στην ελευθερία Στην απόφαση Όσες φορές και αν καταλάβουμε κάτι Μπορεί όμως να μην το ακολουθούμε Γιατί είναι υπόθεση ελευθερίας Και από τι καθορίζεται η ελευθερία μας από το γεγονό ότι αν ακολουθήσω κάτι θα μου κοστίσει και φοβούμεθα το κόστος, θα τον πόνο, θα τη δυσκολία. Εκείνη η ιστορία. Και επειδή θα τον πόνο και τον κόσ... κόστος μίας επιλογής που είναι ποδύνη, προφασιζόμαστε ότι δεν καταλάβαμε. Ή προφασιζόμαστε την ανάγκη να καταλάβουμε. Ενώ είναι κάτι... το, το, το, το παιχνίδι παίζεται κάπου αλλού, όχι τόσο στην κατανόηση όσο στην ετοιμότητα να προσανατολίσουμε την ελευθερία μας σε μία άλλη διάσταση ζωής εφόσον λοιπόν η Σαμαρίτης αναγνωρίζει ότι ο Κύριος την αποδέχεται έτσι όπως πραγματικά είναι τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται, τότε η Σαμαρίτης ελευθερώνεται και τότε να ακολουθεί Αυτό λοιπόν που λειτουργεί θεραπευτικά σε κάθε περίπτωση ακόμα και σε ένα επίπεδο τελείω ψυχολογικό είναι να έχουμε την δυνατότητα να αποκαλυπτόμεθα στον άλλον όπως πραγματικά είμαστε και να μας αποδέχεται ο άλλος. Αυτό είναι που αρχίζει να δημιουργεί ελπίδες στη ζωή μας και να αρχίζουμε να, να παίρνουμε μία απόφαση και να κάνουμε μία επιλογή. Αυτό όμως που χρειάζεται για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία είναι αυτό που πούμε και πριν, να μπορούμε να σηκώνουμε το βάρος του πόνου μας του προσωπικού. Του πόνου μας που κρύβει την απουσία της ζωής και δεν θέλουμε να το κουκουλώσουμε αλλά να το βγάλουμε στην επιφάνεια και να μην είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση πως αυτός ο πόνος θα ικανοποιηθεί για να μπορέσει ο άνθρωπος να κοινωνήσει με τον άλλον εξαρτάται από την ικανότητά του να ζει τον πόνο του το προσωπικό. Χωρίς την ικανότητα, χωρίς την απόφαση, χωρίς το ρομαλέον φρόνημα να ζούμε τον προσωπικό μας πόνο και ιδιαίτερα δεν τον υπαρξιακό, δεν είμαστε έτοιμοι και δεν είμαστε ικανοί αληθινά να κοινωνήσουμε του άλλου. Δεν είμαστε ικανοί να αποκτήσουμε διάκριση, που σημαίνει διάκριση, να διακρίνουμε την πραγματική κατάσταση του άλλου και άρα να στήσουμε γέφυρες επικοινωνίας. Οι γέφυρες επικοινωνίας που εννοούμε ο καθένας μα ξέρετε είναι, ποιος μπορεί να μου κανοποιήσει επιθυμίες. Ποιο μπορεί να μου ικανοποιήσει τι ανάγκε. Τότε θεωρώ ότι μπορώ να επικοινωνήσω με τον άλλο άνθρωπο. Και κριτήριο σχέσης έχουμε. Ποιο μπορεί καλύτερα να μου ικανοποιήσει τι ανάγκε και τα θελήματα και τι επιθυμίε. Αυτό είναι ανικανότητα. Αυτό είναι αναπηρία. Αυτό δεν μπορεί να έχει αγάπη και σχέση. Αυτό το πράγμα. Για να μπούμε σε αυτόν τη, τη λογική, πριν την πρώτη, να είμαστε ικανοί να ικανοποιούμε τι δικέ μα προσωπικέ ανάγκε. Να σεβόμαστε την καρδιά μα. Αλλά σέβομαι την καρδιά μου όταν την αγνοώ και αγνώ την καρδιά μου όταν δεν, με, δεν γίνομαι μέτοχος του προσωπικού μου πόνου Εδώ υπάρχει μία σύγκρουση ίσως του πνευματικού λόγου με του ψυχικού λόγου Γι' αυτό λέει ο Κύριος Κάπρο Κορινθίους ε, η, η, ο ψυχικός άνθρωπος λέει και ο σαρκικός δεν καταλαβαίνει τα του πνεύματος του Θεού Δηλαδή ο ψυχικός άνθρωπος μπορεί να σου λέει βρες τρόπο να δραπετεύσεις απ' τον πόνο σου και ο άνθρωπος δεν μπορεί, διά του πόνου, να εμβαθύνει εσωτερικά και να έχει ενεργοποιημένα τα αισθητήριά του για να αντιλαμβάνεται τα μυστήρια της ζωής και του Θεού Εμείς, ο πολιτισμός μας είναι ένας ψυχα πολιτισμό πολιτισμός με οποιαδήποτε μορφή ακόμη και η θρησκευτικότητά μας είναι μια θρησκευτικότητα που με έναν μαγικό τρόπο μπορεί να μου απαλύνει τον πόνο και όχι να με κάνει να είναι δημιουργικός ο πόνος στον οποίο ζω και να με κάνει όριμο να σηκώσω το σταυρό μου, τον πόνο μου και τη δυσκολία μου. Είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό στοιχείο. Άνθρωπος αυτό που αν θέλετε ακούγεται έτσι κάπως αστείο αλλά έχει μια συνδιάσταση ουσιαστική είναι ότι δεν υπάρχουν άντρες στην εποχή μας. Τι σημαίνει άντρας. Αυτός που μπορεί να δέχεται τον πόνο του και να μην δραπετεύει από αυτό. Χωρί την, την, την μετοχή στον προσωπικό, όχι ένα, μια κατάσταση οδυνισμού, μαζοχισμού, σ' όν και καλά να πονάω, αλλά αυτό ο πόνος που είναι απαραίτητο για να γίνω άνθρωπο. Για να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αν λοιπόν δεν ακολουθούμε αυτόν τον πόνο, που δεν είναι μια μαζοχιστική διάσταση, σ' και καλά να πονάω, αλλά αυτού, αυτού, αυτή, αυτή η ανάγκη μου να γνωρίσω τον εαυτό μου. Να μπω στη θέση του εαυτού μου. Να αποκτήσω σχέση με τον Θεό. Θα τα δούμε, λοιπόν, πιο απλά ένα-ένα. Λοιπόν, λέμε πώς να γεφτώ αυτή την αλήθεια, πώς να δω τον Θεόν. Πώς να μπω σε αυτή η διαδικασία αυτό που ζω, αυτό που έχει ανάγκη η υπαρξή μου να γίνει ζωή. Λοιπόν, μπορείς να γεμίσεις ένα δοχείο το οποίο είναι γεμάτο. Είναι δοχείο το οποίο είναι γεμάτο, μπορεί να το δο... είναι δύνατο αυτό. Λοιπόν, για να μπει το θεϊκό νόημα μέσα μας. Και ξέρετε, δοχείο, γεμάτο, τι σημαίνει. Για εμείς το πάρα πολλά πράγματα. Από πολλέ εξαρτήσεις, από και σκέψεις και λογισμούς. Και ιδέες και απόψεις. Για να μπει λοιπόν μέσα μας το θεϊκό νόημα, να μπει αν θέλετε η χάρη του εδώ μέσα μας, πρέπει να διάσουμε την καρδιά μας από τα πάθη. Τον εγωισμό, τα μίση, τις ζήλια, τα αποθημένα αισθήματα, τα ιδιωτελή ελαττήρια. Τα πάθη λοιπόν είναι όπω τα παράσιτα. Όταν ακούστε το ραδιόφωνο παράσιτα, δεν ακούσει τη φωνή αυτού που μιλεί. Πρέπει να φύγουν τα παράσιτα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, ε, χρειάζεται να απομακρύνουμε τα πάθη που βρυχώνται μέσα μα, που δημιουργούν παράσιτα. Χρειάζεται λοιπόν να απελευθερωθούμε από αυτά γιατί αλλιώς είμεθα όπως είπαμε και πριν και ψυχικοί άνθρωποι και ο ψυχικός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα του Πνεύματος του Θεού Τα του Πνεύματος του Θεού δεν κατανοούνται δια της ορθολογιστικής οδού ούτε ενός άνευ λόγου συναισθήματος άκρατου τα του Θεού κατανοούνται μέσα από την πάλη μεταπάθη μα, μέσα από τη συντριβή, μέσα από τον σταυρό του ναρκιστικού μα, του εγωισμού μας Αυτό δέστε, κανείς λέει τώρα: Πού να καταλάβω τα του Θεού, Εγώ πρέπει να κάνω αυτή τη διαδικασία. Εάν άνθρωπος ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία απλώς και μόνο και είναι σε εγρήγορση αυτή η επιθυμία του. Και καθημερινά ασκείται με αυτόν τον προσανατολισμό αυτή και μόνο η διάθεσή του που κρύβει μια ταπειν, ταπείνωση και ένα πνεύμα θητείας του ανοίγει άλλους εσωτερικούς ορίζοντες. Όσο όμως αυτές μας οι είναι έχουν παχυνθεί μέσα από την εμπάθεια της ζωής. Τι σημαίνει εμπάθεια ζωής. Ζω την ζωή ανεφ λόγου. Δεν έχω λόγο γιατί κάνω. Ξέρετε υπάρχει ένα παράξενο πράγμα. Θεωρούμε εμείς απλότητα την αφασία. Δεν είναι απλότητα η απλουστευμένη σκέψη. Απλότητα είναι η έβρεση του λόγου του ακέραιου που μας σώζει, που μας ελευθερώνει. αυτό είναι απλότητα. Όχι δεν βαριέσει, το ένα, δεν βαριέσει το άλλο, ένας απροβλημάτισος άνθρωπος, ένας χαζός άνθρωπος. Δεν είναι απλό άνθρωπος. Ο απλός άνθρωπος είναι αυτός που βρήκε την ενότητα της ύπαρξής του σε ένα στόχο ζωής σε έναν λόγο ζει, σε μια κατεύθυνση ζωής. Αυτός είναι απλός. Και αυτή η αναζήτηση μπορεί να περιέχει μια πολυπλοκότητα ζωής. Αυτή είναι απλότητα. Για παράδειγμα, να το πούμε πιο κοσμικά, να το καταλάβουμε. Εάν εγώ, έχω ένα σύντροφο, μια γυναίκα και πω, ερ παιδί μου τι απλά είναι τα πράγματα. Φέρ απλά. Και την δική μου αδιακρισία ή τη δική μου επιλογή να λειτουργήσω με κάποιον τρόπο, την ονομάσω απλότητα, ε δεν είναι. Απλότητα ποια είναι. Ή αν ξεκαθαρίσω τι είναι άλλο για μένα και για ποιο λόγο ζω για τον άλλο. Αν θεωρήσω ότι ο άλλο είναι ο άνθρωπό μου και επικεντρώσω όλε μου τι επιλογέ σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό είναι απλότητα. Που αυτή όμω η απλότητα, γιατί έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου τι είναι άλλο για μένα, μπορεί να υπονομεύσει θετότητα σκέψη για να αναπάσσω τον άλλο για να μπω στη θέση του άλλου αυτό είναι απλότητα ψυχής η απλοστευμένη σκέψη δεν είναι απλότητα είναι αναπηρία γιατί δυσκολεύομαι να βρω έναν λόγο ζωής αυτό που κάνω η απλότητα λοιπόν είναι γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει μια κατεύθυνση συγκεκριμένη είναι από εδώ είναι από εκεί είναι παραπέρα είναι σύνθετος είναι, είναι... είναι σαλεμένος τελεί ενθυγχύσει λοιπόν τα παράσιτα όμω που είπαμε Όπω πριν, μπορεί να είναι εξωτερικά, εκτό από τα εσωτερικά, μπορεί να είναι μια φασαρία. Όταν λοιπόν όπου, όπου ο άνθρωπο επιλέγει τη φασαρία γιατί δεν θέλει μια ήσυχη στιγμή, αυτό είναι το παράσιτο στη ζωή μα. Χρειάζεται λοιπόν να βγάλει όλα εκείνα που μπορούν να γεμίσουν τη ζωή σου: ασχολίε, θελήματα, τα βουητά του κόσμου. Να τα κλείσει έξω από την πόρτα σου. Μα θα κάποιο: Έχω δουλειά. Άλλο αυτό. Και τη δουλειά μου θα κάνω και όλα τα πράγματα θα κάνω. Όμως, θα, θα, θα αγαπώ να βρεθώ κάποια στιγμή ήσυχο με τον εαυτό μου. Χωρίς αυτή τη στιγμή, που κυρίως είναι στιγμή της καρδιάς μας, αλλά και εξωτερικές συνθήκες, αν δεν τη θέλει αυτή ο άνθρωπος, έχει μεγάλο πρόβλημα. Φοβάται να δει τι γίνεται μέσα του άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, άλλος τρόπος, άλλη αιτία... Λοιπόν, να μην είναι ο άνθρωπος μία στιγμή μόνος του με τον Θεό. φθάνουν οι υπόλοιπες ώρες που είναι τόσο γεμάτες από κόπο. Αυτές οι στιγμές ας είσαι μόνος, μόνο των Θεών. Είμαι μόνος με μόνο τον Θεών. Στη θέση αυτών λοιπόν που αφήρεσες τις αμμομάκρυσες από όλα αυτά θα βάλεις τον πόθο του Χριστού. Και όπως ο τιφλός φώναζε, Θεέ μου, θέλω να σε δω. Έτσι λοιπόν να φωνάζεσαι και εσύ. Λοιπόν Αφαιρώ τις ασχολίες, όχι γιατί δεν πρέπει να ασχολούμε, θα ασχολούμε και μάλιστα ο άνθρωπος που έχει στιγμές τέτοιου είδους που είναι μόνος με μόνο το Θεό, γίνεται πιο αποδοτικός και στη δουλειά του αν θέλει κανείς να νοιάζεται για τη δουλειά του άνθρωπος ο οποίος έχει μια ισορροπία, διαχείριση του προσωπικού του χρόνου και ακούει την φωνή της καρδιάς του και την τιμά αυτή τη φωνή της καρδιάς του αυτό ο άνθρωπο είναι ανοιχτό άνθρωπο, δηλαδή έξυπνο άνθρωπο, και μπορεί να ιεραρχήσει να σε μια τάξη τα πράγματα τη ζωή του. Ο άνθρωπο που δεν έχει μια αυτή την αναφορά δεν μπορεί να ιεραρχήσει και τη ζωή του. Δεν μπορεί να εκτιμήσει ποιο αξίζει και ποιο δεν αξίζει. Δεν μπορεί να εκτιμήσει ούτε τον χρόνο του, ούτε τα πράγματα του, ούτε τι σχέσει του, ούτε την ίδια την προσωπική του ζωή. Και αυτό είναι απαραίτητο, αυτή η επαφή με τον εαυτό μα και δια του εαυτού μα με τον Θεό. Ποια όμως πράγματα εμποδίζουν, ποια πράγματα δεν μας αφήνουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί έχουμε μία αγωνία που αυτό είναι το αντίδοτο του πόνου. Δηλαδή, αντίδοτο του πόνου με την αρνητική έννοια. Ποια είναι η φύγη του πόνου, Επειδή είπαμε τον πόνο δεν τον αντέχουμε. Που είπαμε μπορεί να πάρει πολλέ μορφέ η έννοια του πόνου. Ο μεγάλο μα πόνο όμω είναι η αίσθηση του κενού Λοιπόν. Τι επιλέγουμε αντί αυτού αυτήν την ιδεολογία που έχουν στον πολιτισμό μας να περάσουμε καλά Αν δούμε, κλείσουμε τα μάτια μας και αντιληφθούμε τι μηνύματα στέλνει ο κόσμος δέστε την τηλεόραση, δέστε κομπές πως θα με πείσει να περάσω καλά και ότι το αξίζω να περάσω καλά γιατί είμαι σπουδαίος και ότι οφείλω στον εαυτό μου να περάσω καλά αλλά ποια είναι η διάκριση του περνώ καλά το από το πραγματικά είμαι καλά ότι αυτό που ζω εκείνη τη στιγμή σαν εμπειρία ευτυχίας λίγη με τη λήξη αυτό που κάνω. Είναι καταναλώσιμη εμπειρία. Χρονικά περιορισμένη. Έχει θάνατο. Πραγματικά είμαι καλά όταν έχω αυτή τη στάση ζωής που διαχρονικά είμαι καλά και χαίρομαι. Αυτό όμω το να είμαι καλά περνά από τη γνώση του διαυτού μου. Δεν μπορώ να είμαι καλά δεν ξέρω και είναι αρρώστια μου. Δεν μπορώ να είμαι καλά δεν ξέρω τον πόνο μου. Δεν μπορώ να, να, να είμαι καλά δεν ξέρω πώς να ελευθερωθώ από αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, αγωνιούμε να περάσουμε καλά. Και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, η ψυχή μου δεν είναι ευχαριστημένη και θέλει να διασκεδάσει την ταλαιπωρία της και το κενό της. Είναι πολύ εναχολητική έννοια διασκεδάζω. Τι σημαίνει διασκεδάζω. Διασκεδάζω το πρόβλημά μου. Ξεχνώ το πρόβλημά μου. Ο πραγματικό όρο είναι ψυχαγωγούμε, δίνω αγωγή στην ψυχή μου αυτό το οποίο επιλέγω να κάνω. Άλλο ψυχαγωγία λοιπόν, και άλλο διασκεδάζω. Εμεί ουσιαστικά, με το να θέλουμε να περνούμε ευχάριστα, θέλουμε να διασκεδάζουμε την ταλαιπωρία μα και το κενό μα. Άρα, η αγωνία μου να περνώ καλά. Είναι γιατί δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου. Και αυτά είναι τα ναρκωτικά που έχουμε στη ζωή. Ασφαλώς δεν έχουμε όλοι αντοχές μεγάλες. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταβεβλημένος ψυχικά δεν μπορείς να το αποκλήσεις τις δυνατότητες να έχει κάποια δεκανίκια, να στηριχτεί ψυχολογικά για να δει και τον εαυτό του. Ασφαλώς πρέπει να περνάει καλά. Αλλά άλλο όμω αυτό είναι τρόπος ζωής που μας εμποδίζει να τιμήσουμε την αξία που μας χάρησε ο Θεός. Και να είναι η διαρκή φυγή μας από αυτό το δρόμο που μας χάρησε ο Θεός της ζωής και της ευθύνης. Το δεύτερο σημείο που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι ο άνθρωπος επέλεξε ως αξία ζωής τον ίδιο ηδονισμό τον ευτυχισμό το έκανε αρετή ζωής το έκανε στάση ζωής ότι πρέπει να περνούμε καλά μια τέτοια ψυχή όμως είναι άρρωστη γιατί όταν λειτουργεί έτσι η ψυχή δεν μπορεί ποτέ να ευαθύνει στα μυστήρια της ζωής και έτσι αρνείται επιμελώς ότι φέρει πόνον Ζει μέσα σε αυταπάτες. Χωρίς όμως πόνου δεν μπορεί να αγαπήσει ο άνθρωπος. Μένει κενός και αυτό Η ευλογία του πόνου πέραν του ότι ενεργοποιεί τα εσωτερικά μου αισθητήρια με κάμνη ικανό να ακούω τον άλλον. Ο πόνος βεβαίως ο οποίος δεν μου βγάζει πληγέ εγωιστικές ζήλια και ανταγωνισμό με τον άλλο που δεν έχει πόνο. Αλλά ένας πόνος που το διαχειριζόμαστε είναι Χριστό. Λοιπόν, όσο ο άνθρωπο, ξέρετε, όσο άνθρωπο μπορεί να αυτό που μπορεί να αγαπά μπορεί και να αναλαμβάνει πόνο. αυτός που μπορεί να αναλαμβάνει πόνο μπορεί και να αγαπά λιθινά. Εάν δεν μπορώ να σηκώσω πόνο, σημαίνει δεν μπορώ και να αγαπήσω. Εάν μιλούμε για αληθινή αγάπη, γιατί η αγάπη είναι πόνος για τον άλλο. Σημαίνει είμαι έτοιμο. να μπω τη δυσκολία σου. Αυτό δεν είναι αγάπη. Μπαίνω στη δυσκολία του άλλου, μπαίνω στην πονεμένη του καρδιά. Αναλαμβάνω τον πόνο του. Μα μπορώ να το κάνω, αν δεν μπορώ να λάβω τον προσωπικό μου πόνο. Άρα τι γίνεται, δεν μπορώ να αγαπήσω τον άλλο. Δεν μπορώ να αγαπήσω τον άλλο, άρα εν τέλει τι είμαι, μοναχικός άνθρωπος. Γι' αυτό δεν αντέχω τη μοναξιά μου και θέλω διαρκώς ανθρώπους δίπλα μου. Τι σημαίνει τελικά ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κινεί στο άλλο, ένας κολλασμένος άνθρωπος. Και άρα αφού νιώθω κολασμένος στην απομόνωση της καρδιάς μου, επιλέγω επιγόντω την ευχαρίστηση και την απόλαυση στη ζωή. Γι' αυτό ζητώ με κάθε τρόπο να βρω τον τρόπο να γελάω και να είμαι ευχαριστημένος. Χωρίς λοιπόν άσκηση θέλετε μέχρι το να ρωτήσετε κάτι? Για να πετύχω αυτή την πολιτική ένωση. δεν πρέπει πρώτα να διασκορπίσω τις έγνες μου αν να την άσκηση. Ε, σκορπίζω τις έγνοιες μου Όχι ακριβώς Δεν σκορπίζω τι έγνοιες μου Μπορεί ένα άνθρωπος παράλληλα Να έχει πάρα πολλές έγνοιες Και να μην ε, ρουφάται, να Ρουφιέται από τις, απ τις έγνοιες Δηλαδή να κρατάει την καρδιά του Ελεύθερη Από αυτά τα πράγματα Δηλαδή δεν αφήνει τις έγνοιες να να, να, ε, να, να, να να κυριαρχήσουν στην καρδιά του Να καταλάβουν την καρδιά του από πού χέρει. Ναι. Εδώ που έχουμε κοινωνία με τον Δημητέο, με, το διδελό, με το διδελό, ε, μπαίνω στον πόδο του και αναπαύω τον αναπαύω. Το οποίο σημαίνει ε, δηλαδή ότι για να πάω το θέλημά του, πρέπει να έχω διάκριση. Διά... Θα τα δούμε. Ένα είναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι θα τα δούμε. Ναι. θα τα δούμε. Λοιπόν, χωρί άσκηση, χωρί να ασκούμεθα δηλαδή με τον εαυτό μα και με ιδανικό ζωή, πώ θα περάσω καλά, τι ενισχύεται, Ο εγωισμός μου, Ο ναρκισμό μου. Καθημερινά ψάχνω τι θα με ευχαριστήσει. Δεν τροφοδοτώ τον εγωισμό μου και τον ναρκισμό μου, χωρί να βάζω όρια. Και τότε ο άνθρωπο γίνεται όλο και πιο δυσκίνητο να αντιληφθεί τον άλλον, να μπει στη θέση του άλλου και να επικοινωνήσει πραγματικά μαζί του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν καθημερινή μου έννοια είναι, τι θα μου δώσει χαρά, τι θα με ευχαριστήσει, πώ να το κάνω αυτό, τι θα με κάνει να περάσω όμορφα, τι κάνω τότε, τροφοδοτώ τον εγωισμό μου. Τροφοδοτώ τον ψυχισμό μου, τροφοδότη τη σάρκα μου. Με αυτήν είναι λοιπόν ο κάθε ένας που είναι δίπλα μου και δεν μου ικανοποιεί αυτές τις ανάγκε τι είναι, αντίπαλος μου, εχθρός μου ή άχριστος για μένα. Δεν μου είναι χρήσιμος, άρα δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη στη ζωή μου. Αυτό είναι που είπαμε και πριν. Πώς μπορώ όμω να αγαπήσω τον άλλον όταν αγωνιώ, για να ικανοποιήσω την επιθυμία μου και την ανάγκη μου όσο αγνώ τις βαθύτερες μου ανάγκε και τις περιφρονώ, και τις αγνώ γιατί αυτές οι βαθύτερες μου ανάγκε απαιτούν άσκηση και πόνου τόσο θα αγνώ και τον άλλον. Το πως βλέπω τον άλλον είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι κανόνας αυτό ξεκινά από, βλέ... από το πως βλέπω τον εαυτό μου δηλαδή, στον άλλο καθρεφτίζεται η θεώρηση του εαυτού μου το πως βλέπω τον εαυτό μου βλέπω και τον άλλο αν για παράδειγμα θεωρώ πολύτιμη τη ζωή που μου χάρη ο Θεός την σέβομαι, την εκτιμώ και τη βιολογική μου υπόσταση και τον ψυχισμό μου αλλά κυρίως το λόγο ύπαρξή μου το πνευματικό λόγο και προσέχω κάθε στιγμή να διασώσω αυτό το λόγο η ύπαρξης τότε δεν μπορώ να μην βλέπω με αυτά τα μάτια και τον άλλο. Άρα η ποιότητα μιας σχέσης και μιας αγάπης δεν κρίνεται με εξωτερικά κριτήρια. Δηλαδή πώς φέρομαι σαν τρόπο συμπεριφοράς. Ξεκινάει από το πώς λέω την καρδιά μου. Αν λοιπόν ικανοποιώ τι πραγματικέ μου ανάγκες Εκ των πραγμάτων αυτό το ίθος, αυτή η στάση θα προβληθεί και στον άλλο. Δεν μπορώ να απομονώσω την προσωπική μου ζωή από την προσέγγιση του άλλου αναζητώντας από κάποιον να μου είπω πώ θα του φερθώ με τη διάκριση. Η διάκριση αυτή ξεκινά από το τι διάκριση έχω για τον εαυτό μου. Αν λοιπόν, καθημερινά έχω αγωνία. πώ να βγάλω χρήματα. Και παζαρεύω το κάθε τι με τρελαίνει αυτό. Πώ θα δω τον άλλο, σαν οικονομικό παράγοντα και σαν ευκαιρία ικανοποίηση του συμφέροντο μου, μπορεί να είναι αλλιώ. Μου είναι άχρηστο ο άλλο αλλιώ. Αν βλέπω τον άλλο μόνο, αν βλέπω τι γυναίκε μόνο σαν σεξουαλικά αντικείμενα, θα μου είναι χρήσιμε, συνέστη και όμορφε. Οι άλλε μου είναι άχρηστε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό, δεν προβάλλεται αυτό. Αλλά ποια τιμή υπάρχει προσώπου. Αν όμω δω τον εαυτό μου με μια άλλη διάσταση πραγματική. Θα προσεγγίζει τον άλλον τελείω διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, βρέτε του αντίχριστου, βρέτε του Αυτό τι καθρεφτίζει, τη δική μα θρησκευτικότητα, που είναι πια. Δεν είναι του Χριστού αυτή η θρησκευτικότητα. Αν δηλαδή λειτουργώ την πνευματικότητα όπω θέλει ο Χριστό, δηλαδή αγωνιώ για την ύπαρξή μου, στην οποία δεν απέχει κανένας, δεν απέχει και δεν απουσιάζει από την αναζήτησή μου ούτε ένα ελάχιστο αδελφό μου, άρα ο δικό μου πόνο είναι ο πόνος για κάθε άνθρωπο. Και δεν με νοιάζω άλλο σαν ή αλλά αυτή η τιμή που δίνω στην καρδιά μου προβάλλεται και στον άλλο και τιμώ τον άλλο όποιος καν είναι με την τιμή που οφείλει στον Χριστόν. Αυτό δεν ξεκινά από τη δική μου προσωπική προσέγγιση. Αν όμως δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα αυτό κρίνει διαφορετική την προσέγγιση. Λοιπόν κάτι άλλο να ρωτήσετε θέλει μέχρι εδώ. Ναι και έκανε να δημιουργήσω Χριστό τον είπανε... όλα για σένα εσύ μας είναι αυθώσεις και ο Χριστός παραπάνω το κάτω και μια ζωή τα κατόχορες αυτά ποια είναι Χριστός το κάτω Τα κάτω πάλι θέλεις εσύ Τα κάτω Κοίταξε Αν έχεις είναι χίλια δέκα να σου πω τώρα Μπορεί να είσαι, είσαι πλούσιο και να μην απολαμβάνει τον πλούτο σου. Γιατί? Δέστε τι έγινε στη μεταμόρφωση του κυρίου μας. Στη μεταμόρφωση του κυρίου μας και τα ημάτια αυτού έγινε το λευκά οσοχιόν. Δηλαδή και τα υλικά στοιχεία πήραν από τη λάμψη, τη θεϊκή και την πνευματική. Άρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν χωρίζεται πράγμα σε υλικά και πνευματικά. Ή είναι χρησιμοποιημένα ή όχι. Λοιπόν, ή θα ε, Πώ το λέμε. Θα φας το κερασάκι σου, τη φραουλίτσα σου και θα λες έφαγες κάτι έτσι σκέτο και ό,τι απόλαυσες ή αυτό να το φας εν Χριστό. Είναι κάτι άλλο. Είναι άλλη γεύση. Δηλαδή ο πλούτος μας, τα αγαθά μας είναι εν Χριστό ή χωρίς Χριστό. Δηλαδή ή υπηρετούν την αγάπη και την εσωτερική πληρότητα ή όχι. Για παράδειγμα, στην Θεία Λειτουργία τι κάνουμε. Παίρνουν το ψωμί και το κρασί. Τι αξία έχει το ψωμί και το κρασί. Λειτουργημένα όμως είναι σώμα και μαχριστού. Χριστού. Ε, κατ' τα πλασίνα και απειρο, και απειρος, α, ε, μεγαλύτερη αξία έχουν αυτά τα ίδια. Άρα ο πλουτισμός έχει να κάνει με την έβρεση του πραγματικού περιεχόμενου αυτών το οποίο ζητούμε. Η δυνατότητα λοιπόν σχέσης στηρίζεται πλέον. Όταν ο άνθρωπος δέστε, ακολουθεί ως ιδεολογία του το να περάσει καλά, να περάσει ευχάριστα και να ακονοποιείται επιθυμίες του, Ποιος συνεκτικός δεσμός υπάρχει με τον άλλον, ό,τι υπάρχει και με τις διακρατικές συμφωνίες. Θα συμφωνούσα με τους Αμερικάνους και με τους Ρώσους, γιατί καλύτεροι, αν ταιριάζουν οι επιθυμίες μας, αν ταιριάζουν τα συμφέροντά μας. Άρα, ποιος λόγος συνέχει τους ανθρώπους των επιθυμιών, εφόσον υπάρχει ταύτιση προτιμήσεων και επιθυμιών. Αν ταιριάζουμε στι επιθυμίες και στι προτιμήσεις μας, και όχι σε μία κοινή εμπειρία ζωής και αλήθειας. Αυτή είναι η πτώση μας. Οι σχέσεις μας τέτοιου είδους είναι. Αυτό που θέλω εγώ το θέλει κι άλλο, άλλος. Άρα συμφώνουμε, μια χάρη είμαστε φίλοι. Θέλει κάτι άλλο. Έχει μία διαφωνία. Δεν είναι εντάξει ρε με κουράζει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον μπορώ. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει πρακτικότερα. Υπάρχει η κυριακάτικη λειτουργία. Και στην ορία μας κάνουμε και δεύτερη λειτουργία. Για ευκολύνονται οι άνθρωποι. Λέω χαρά οι εκκλησίε είναι μεγάλες, είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, ε? έχουν οικογένειες και μικρά παιδάκια, να εκκλησιαστούν λίγο άνετα. Λοιπόν, πώς λειτουργεί, πώς εκκλησιάζεται και πώς λειτουργεί κανείς. Το σύνηθες είναι μέσα στην κατάσταση πτώσης που έχουμε, να αρθούμε στην λειτουργία γρήγορα, γρήγορα και προς το τέλος, και μετά μεγά, με, με, με, μόλις την λειτουργία υπάρχει μια ένταση, ένα βουητό που ο άνθρωπο αισθάνεται ότι ήταν μέχρι τώρα δεσμευμένος, καταπιεσμένος και τώρα ελευθερώνεται. Και αγωνία που θα περάσει καλά με την υπόλοιπη μέρα. Πρώτο καφές, μετά το φαγητό, μετά το καφές, μετά τηλεόραση και μετά πτώμα στον ύπνο. Αυτή είναι η κυρία και η Θεία Ευχαριστία. <Λε> Αυτό λοιπόν πόσο μπορεί να έχει αναζήτηση και ζωή. Και αγωνιέται ο άνθρωπο γιατί είναι διψασμένος για κάτι δεν ξέρει δεν και δεν γνωρίζει και ο ίδιο γιατί είναι διψασμένος και τι προσπαθεί να καλύψει μέσα του άνθρωπο. Αυτή η αγωνία λοιπόν, αυτό το άγχος δείχνει έναν παθιασμένο άνθρωπο που δεν ξέρει όμω πού να κατευθύνει τη ζωή του. Τι αντιπρόταση μπορεί να υπάρξει, τι άλλη πρόταση που διαμορφώνει διαφορετικά τα πράγματα. Αν λοιπόν κανεί θεωρήσει ότι κέντρο τη ζωή του είναι όντω ο Χριστό και η Θεία Ευχαριστία. Κοινό παράγοντα που ενώνει τους ανθρώπους. τι κάνει, Προετοιμάζεται για τη θεία λειτουργία. Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, θέλεις να συναντήσεις ένα πρόσωπο αγαπημένο, την ερωμένη σου, τον εραστή σου, ετοιμάζεσαι. Περιποιείσαι, σκέφτεσαι, φαντάζεσαι, ανυπομονεί, αρχίζει το κοιτάκι καρδιά και τόσα πράγματα για να γίνει αυτή η συνάντηση. Και έτσι, ανάλογα με το πώς ετοιμάζεσαι, ανάλογα ικανοποίησαι κιόλα. Ανάλογα πόσο προετοιμασμένος πηγαίνει. Άλλοι πω για μας κέντρουν η Θεία Ευχαριστία και όχι μια μαγική διαδικασία, μια ευκαιρία και μια φορμή να συναντήσω τον άλλον και ικανοποίησω τις ανάγκες μου και τα πάθη μου. Αλλά μια ουσιαστική ανάγκη τότε. Από βραδύς ετοιμάζομαι. Τακτοποιώ ανάλογα τις σκέψεις μου. Περιποιούμε τον εαυτό μου. Διαβάζω, προσεύχομαι, καθαρίζω τη σκέψη μου και έχω κατανοώ αυτό το γεγονός και αγωνιώ για αυτό το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό λοιπόν που θα με γεμίσει, που είναι το κέντρο μου, είναι ο Χριστός. Και εφόσον λοιπόν μεταλάβω και τον αχράντων μυστηρίων και γίνω ένα με τον Χριστό και ικανοποιηθεί ο ερωτάς μου αυτός είναι τέτοιο έρωτας που θέλει να μεταδοθείς όλους. Είναι ένα έρωτας που δεν τον κρατά στον εαυτό σου αν είναι πραγματικός Θέλεις να το διαδώσεις, να τον εκφράσεις, να αναγκαλιάσεις τον άλλο; Αλλά αυτά είναι μια αγκαλιά όχι να πάρεις αλλά για να δώσεις. Ο άνθρωπος που δεν κοινωνεί και δεν προετοιμάζεται, αγκαλιάσεις τον για να πάρει από τον άλλο. Ο άνθρωπος όμως που κοινωνεί τον Χριστό και ζει αυτή την πληρότητα αυτή τη χαράς και τη πανηγύρεως ο πόνος του, η ανάγκη του η έφεσή του είναι να εκφράσει αυτό προς τον άλλο και ο άλλος είναι αφορμή συνάντηση για να το δώσει και στον άλλο αυτό που βρήκε με το χαμογελό του με το βλέμμα του με το διαφέρον του τότε και η κοινωνία με τον άλλο θα έχει το καλαμπούρι αλλά θα έχει την ουσία θα είναι δημιουργική συνάντηση θα είναι ευκαιρία ανάπτυξης συνάντηση και θα μου δώσει μια δυνατότητα να Ενεργοποιηθεί πιο πολύ διάθεση για προσευχή μέσα στην καρδιά μου. Θα είμαι πιο ξεκούρασο μετά τη συνάντηση, θα είναι και πιο κατάκοπο, θα ζεστάνε πιο πολύ την καρδιά μου. Ο δείκτη ότι αληθινά αυτό που γεύτηκα ήταν Χριστό είναι όταν ο άνθρωπο από αυτή τη συνάντηση απολαμβάνει μία πληρότητα. Γεμίζει η καρδιά του με τον άλλον. Και πώ γεμίζει, και πώ αντιλαμβάνεται. Ποιο είναι το κριτήριο ότι αληθινά γεμίσα με την παρουσία του άλλου. Όταν και ο αποχωρισμό από τον άλλον και η επάνωδο μα στο κελί όνομα ή στο ταμείο μα μα δημιουργεί την ίδια γεύση και χάρσα, αν είναι παρόν ο άλλο. Γι' αυτό αγαπούμε και την ησυχία μα. Αν δεν μα δίνει αυτή την ποιότητα, τότε υπήρχε μια, ένα φάγωμα με τον άλλο. Προσπαθούσε ο άλλο να κερδίσει από τον άλλο, να καταξιωθεί με τον άλλο. Και τρώει ο ένα τον άλλο. Όπω για παράδειγμα, λέει κάποιο, είπαμε και στην αρχή, για τη γυναίκα, και τον άνδρα. Να πούμε διαφορετικά. Ο άνδρας και εσείς προβάλλετε το διαφορετικά, αν θέλετε. τη γυναικός προς τον άνδρα. Που δεν τον αγαπάει. Ο άνδρας που δεν αγαπάει τη γυναίκα πάσχει από ακόρεστε σεξουαλικές ανάγκες. Και ακριβώς επειδή δεν μπορεί να ελέγξει τα πάθη του είτε θα τεκανοποιεί είτε θα βρει άλλα αντίδοτα άλλα πάθη πιο χριστιανικά που δεν τον εκθέτουν στην πνευματικότητά του και στην ενοχή του λοιπόν ο άνθρωπος που πιέζεται από αυτά τα πάθη είτε για να μπορέσει να τα ξεπεράσει με κακόν τρόπο είτε γιατί θεωρεί ότι είναι πρόκληση της δικής του αυτάρκειας και αυτονομίας γιατί νιώθει, όταν νιώθω ότι έχω ανάγκη τον άλλο, τι, κάνω, τι νιώθω με αυτό, ότι είμαι μεονεκτικός. Ή όταν νιώθω να κυριαρχούν τα πάθη μου, νιώθω ελληπής. Γιατί ο άνθρωπος είναι σε ένα μισογυνισμό. Και ο μισογυνισμός αυτός λαμβάνει την έννοια της αντιδικίας, του ανταγωνισμού, σε μια προσπάθεια κυριαρχίας έναντι του άλλου. Αν όμω αποφασίσω να έχω αληθινή σχέση με ένα πρόσωπο που μπορεί να είναι γυναίκα, αληθινή αγαπητική, δεν πιέζεται ο άνθρωπο από αυτή τη σεξουαλικότητα η οποία του γίνεται αιμονή. Και προκειμένου να την ξεπεράσει, επειδή το αντικείμενο του πόθου με το οποίο ο πόθο κυριαρχεί πάνω μου, θέλω να κυριαρχήσω εγώ πάνω στον πόθο σου και σε κατακρίνω. Ε, όλες οι γυναίκε όλε ίδιε είναι. Και αρχίζει η κατάκριση του γυναικείου φίλου και αντιστοιχά δοντρικού. Επομένω, αν όντω υπάρχει Χριστός θα πράγματα τελείως διαφορετικά. Καρπός λοιπόν αυτής της προσωπικής συνάντησης είναι η χαρά που νιώθω με τον αποχαιρετισμό και νιώθω τότε ότι έχω ανάγκη να βρεθώ στον προσωπικό μου χώρο για ποιο λόγο για να καλλιεργηθεί αυτό το οποίο γεύτηκα. Όταν λοιπόν με κάποιον συναντώ, αν πραγματικά τον τιμω, θέλω και έναν προσωπικό χρόνο να δουλέψει αυτό μέσα μου. Αν πριν δουλέψει και εμβαθύνει, και εδώ πάλι συνάντηση, ε, δεν είναι συνάντηση αυτό. Είναι ναρκωτικό. Όπω χρειάζεται η θεία χάρη, τι λέει, μα δίνει ο Θεό, θέλει χρόνο αφομίωση για να δημιουργηθεί λέει δογματική συνείδηση. Όπω ο κύριο Δέστη, ο κύριο τι κάνει, δίνει τη χάρη του αρχικά και την παίρνει. Με την απουσία της χάριτος να αποθήσουμε την χάρη, να συνειδητοποιήσουμε την χάρη, να αποκτήσουμε γνώση με την χάρη. Πώς λοιπόν σε μια σχέση που γευτήκαμε την χάρη τη συνάντησης δεν έχουμε ανάγκη και την απουσία του αγαπημένου προσώπου για να δουλευτεί αυτό που γευτήκαμε και να γίνει συνείδηση και γνώση του άλλου αλλιώς έχουμε ζαλούρα, δεν μπορούμε να δούμε τον άλλο δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε αληθινά του άλλου και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, η ανθρώπινη σχέση απαιτεί και ένα προσωπικό χρόνο και χώρο απομόνωσης που είναι τιμιτικός για τον άλλον και πρωτίστως τιμητικό για τον εαυτό μας. Αυτό όμως που μας στερεί αυτή τη δυνατότητα είναι γιατί ο άνθρωπος δεν αποφασίζει να αποχωριστεί το εγώ του, τις συνήθειές του που είναι η περιουσία του. Περιουσία μα είναι η ξυπνάδα μα, είναι η ομορφιά μα, είναι η μαγιά μα, είναι ο πλούτο μα, είναι η φαντασία μα, είναι η ψεύτικη αυτή που φτιάχνουμε για να στηρίζουμε τον εγωισμό μα. Όμω για να απομακρυνθούμε από αυτό, απαιτεί ανδριοφρόνημα. Είναι αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι μα, ανδριοφρόνημα. Να είμαστε έτοιμοι δηλαδή αφενό να αποδεχθούμε την πραγματικότητά μα και αφετέρου να αναλάβουμε την ευθύνη τη ζωή που μας χάρισε ο Θεός. Δέστε αυτό, προσέξτε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ανευθύνως είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μείνει νύπιος, όχι ως προς την κακία, αλλά ω προς την ευθύνη που του δωσε ο Θεός φέροντάς τον στην ύπαρξη. Γι' αυτό μίλησε ο Κύριος για τα τάλαντα. Ότι κατηγόρησε αυτόν που δεν αύξησε το τάλαντο. Είναι τη ζωή που του χάρισε, την κλίση που του έδωσε, την πρόκληση που του κάμε για να φτάσει στα ουσιαστικά και αληθινά. Και τάθαψε κάτω γιατί φοβήθηκε τον Θεό, ότι είναι αυστηρό ο Θεός. Ο φόβος λοιπόν οδηγεί στην μη ανάληψη της ευθύνης. Οδηγεί στην ανευθυνότητα και κατ' επέκταση στην ακύρωση τη ζωή μα. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία ο φόβος. Καλύτερα να τολμήσουμε κάτι και να είναι λάθος που όμως δεν είναι τόλμη όχι του μεταπτωτικού μα αιτήματο, του φρονήματος της σαρκός αλλά μια τόλμη που έχει να κάνει με την αναζήτηση των βαθύτερων επιθυμιών της ψυχής μας Εάν η άνια αναζήτησή μου η πραγματική μπορεί να μου κοστίσει και να κάνω και λάθη, είναι τιμητικότερο αυτό από έναν φυσικάσμό ικανοποίηση κάποιων επιφανειακών αναγκών, επιδερμικών αναγκών και, επομένως, όταν δεν αναλαμβάνω την κλίση μου που μου ο Θεός, με έφερε στη ζωή, τον προορισμό μου που μου έθεσε ο Θεός, καθυλώνομαι σε μια υπαρξιακή αδράνεια. Η υπαρξιακή αδράνεια θα φέρει και την ψυχολογική αδράνεια και τη σωματική αδράνεια. Οι ξύπνοι άνθρωποι και οι αληθινοί χριστιανοί είναι οι ανήσυχοι που δεν συμβιβάζονται με το ψέμα της καρδιάς τους. Όπως ο Θωμάς θέλει να αγγίξει τον Θεό, να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Αμφισβητεί ο χριστιανός τον Θεό γιατί θέλει τον Θεό. Όπως ο Εραστής αμφισβητεί τον ερωτάν του γιατί θέλει τον έρωτα. Αυτό όμω που υποθέτει, ανδρείο φρόνημα και ανησυχία Όσο όμως δεν αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη που μας έδωσε ο Θεός και υποπίπτουμε σε μιαν υπαρξιακή ναφασία, ακιδεία και αδράνεια είναι τι σαν να κάνουμε, σαν να προσβάλλω και κατηγορώ τον Θεό για τη ζωή που μου χάρισε. Είναι βλασφημία του Θεού η αδράνεια. Για ποιο λόγο δεν τον δικαιώνω γιατί με έφερε στην ύπαρξη. Όπως ο μπαμπάς, τι κάνουν, με έφερες και θέλω να δικαιώσω τον πάτερα μου και τη μάνα μου. Να επιτύχω στους στόχους, αυτούς που με έφε, έθεσαν. Κι είναι η χαρά μου. Όσο λοιπόν δεν εκπληρώνω το λόγο που με έφερε ο Θεός στη ζωή, τον κατηγορώ γιατί με έφερε στη ζωή. Τον προσβάλλω και δεν το δικαιώνω. Θέλουμε λοιπόν να κατηγορήσουμε τον Θεό. Θέλουμε να μην δικαιώσουμε τον Θεό ή α μείνουμε στην αφασία μας, επιλογή μας είναι. Όσο λοιπόν δεν βλέπουμε έτσι τα πράγματα, εξαντλούμεθα σε εθνικο-πατριωτικούς θρησκευτισμούς. Να σώσουμε το Χριστό μας, να σώσουμε την Ελλάδα μας. τα αυτά τα παραμύθια. Να σώσουμε αυτό που μας έθεσε μέσα μας. Να αναλάβουμε την τιμή που μας έδωσε. Να ενεργοποιήσουμε τη ζωή μας, να είμαι αληθινοί. Η ανάληψη όμω τη ευθύνη προϋποθέτει κόπον, κόστος, πόνο. Γι' αυτό... Τι κάνω επειδή δεν μπορώ να σηκώσω αυτό τον κόπο, τον πόνο και τον κόστος προτιμώ να ψεύδομαι με την ίδια τη ζωή μου. Όχι απλώς λείψεματα το στόμα μου, να λέει λόγια ψεύτικα, όλη μου η ζωή να ψεύδεται, ζώντα υποκρινόμενο μια άλλη πραγματικότητα από αυτήν την οποία ζω. Όταν λοιπόν εγώ ζω το κενό μου, δεν το αντέχω και ψεύδομαι. Και τι λέω, Είμαι καλά. ]urtinizi. Τι κάνω, Στρούθοκαμιλίζω. Ο Στρούθοκαμιλισμό δεν είναι μόνο ψυχικό, είναι και πνευματικό τεράστιο. Δηλαδή έχω τον πόνο και προκρίνω ότι είμαι καλά γιατί δεν μπορώ να σηκώσω τον πόνο. Κορυδεύω τον εαυτό μου. Μου θέτει ο Θεό μια πρόκληση ζωή. Μου δίνει μια ευθύνη να αναλάβω. Και υποκρίνω ότι είναι καλά τα πράγματα, είναι έτσι απλά. Ο Χριστό μας αγαπά όλα μια χαρά εντάξει, τα ξετακτοπίσαμε. Και υποκρίνω μια άλλη πραγματικότητα, αυτή η οποία συμβαίνει στην καρδιά μου. Αν υποκρίνουμε μια άλλη πραγματικότητα αυτή η οποία συμβαίνει στην καρδιά μου και γίνει μια συνήθεια ζωής αυτή πώς μπορώ να μετανοήσω για ποιο πράγμα θα πει να μετανοήσω και ποιος αυτός μου θα μετανοήσει Ποιος Γι' αυτό είναι καλύτερα κανείς να, να είναι ο χειρότερος αμαρτωλός του κόσμου αλλά να μην, να μην έχει χάσει αυτή την ευθύνη που του ο Θεός να μην χάσει το στόχο παρά να είναι σε μεσοβέζικες καταστάσει και, να... και να έχει τέτοιους αποπροσανατολισμούς που στο τέλος να μην ξέρει ποιο είναι και άρα ποιος να μετανοεί λοιπόν Τι σημαίνει στουρθοκαμιλισμός? Ότι δυσάρεστο το αποθώ. Το αποφεύγω. Προτιμώ να παίζω ένα άλλο θεατρικό έργο από αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μου. Και τότε για να μπορέσω να δικαιώσω τον εαυτό μου και τα κοινά μου φτιάχνω τη δική μου ατομική θεωρία και... Εξατομικεύει ο άνθρωπο την θεωρία του, την υπαρξιακή του τοποθέτηση και φτιάχνει τέτοιου είδου που να βολεύει αυτή την επιλογή το να παίζει ένα άλλο θεατρικό έργο από αυτό το οποίο πραγματικά ταιριάζει στον εαυτό του. Και επειδή δεν μα βολεύει η αλήθεια, επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο ζωή. Ο Θεό όμω, όπω είπαμε και πριν, μα θέλει αμαρτωλού, αληθινού, πονεμένου, όπω πραγματικά είμαστε. Και έτσι, ως να το ζητούμε, αλλά να το ζητούμε. Ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο αμαρτωλός, που δεν ζει τον Θεό, είναι πολύ πολύ χειρότερος από έναν τεράστιο αμαρτωρό που ζητεί όμω αληθινά τον Θεό. Όταν έχουμε ευθύτητα και γνησιότητα και εντιμότητα να ζούμε την πραγματικότητα μας ζητώντας το φως, ζητώντας την αλήθεια, αυτό συγκινεί τον Θεό. Συγκινούμε τον Θεό όταν ζητούμε κάτι το οποίο μας ξεπερνάει, και δεν θέλουμε αυτό να το κουκουλώσουμε. Ενώ αντιθέτως προφανώς θλίβει τον Θεό η δειλία μας να διακομωδούμε την πραγματικότητά μας και να μετα τη μετασχηματίζουμε σε μια άλλη πραγματικότητα ψευδή. Όσο λοιπόν απομακρυνόμαστε από τις πραγματικές μας εσωτερικές ανάγκες τόσο φτιάχνουμε ψεύτικες ανάγκες οι οποίες αργότερα γίνονται και παράλογες. Το περιεχόμενο της καρδιάς μας Πώς μπορούμε να το αναγνώσουμε. Πώς μπορούμε να το διαβάσουμε. Πώς μπορούμε να το ονομάσουμε. Πώς μπορούμε να το διαγνώσουμε. Από τις επιλογές μας το τι επίλογές κάνουμε δείχνει και πιο είναι θυσαυρός της καρδιάς μας. Οχι μόνο ξέρετε απ' τις πνευματικές επιλογές οποιασδήποτε μορφής ακόμα και απ' τις επιλογές μας τις ηλικές, όταν ο άνθρωπος πραγματικά γευτί τον Χριστόν επιθυμεί ε, ή, ή, ή, ή, ή έχει γευτί τον Χριστού ή επιθυμεί να το γ ή τέλος πάντων ακόμα όταν ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να μην ξέρει για τον Χριστό δεν πήγε σε αυτή τη δικασία, ή ακόμα και αν ο άνθρωπος φιλοσοφεί τη ζωή μελετώντας τον θάνατον, πραγματικά, κατανοεί ότι όλα τα υλικά πράγματα του πολιτισμού μας είναι σκύβαλα, είναι σκουπίδια. Δεν εξαρτάται από αυτά και τα χρησιμοποιεί με λιτότητα. Όχι για να τα υπηρετεί, αλλά για να τον υπηρετούν. Άρα τελικά γαθά, είναι με, ένα μέσον για να κάνουμε άνετη τη ζωή μας και όχι για να ικανοποιούμε την εικόνα μας. Εφόσον ο άνθρωπος χάσει το πνεύμα, τι κάνει, Χάζει, χάνει το είναι, έτσι δεν είναι. Και τι του μένει το έχει, άρα ταυτίζεται με το έχει και για να βρεί την αξία του το έχει πρέπει να έχει έχετε καλύτερα πράγματα. Γεννάται τότε η παράλογη απέτηση η φαντασίωση και δημιουργεί μια θεωρία ο άνθρωπος η οποία φτάνει στα όρια της τρέλας ότι αυτό το θέλει για έναν λόγο ο οποίος δεν αντέχει καμιά κριτική με αυτή την έννοια λοιπόν η καρδιά μας ακτινογραφείται γίνεται υπέρηχος της και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει εφόσον λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι και είναι τόσο άσχημα είναι πάρα πολύ όμορφα είναι πάρα πολύ όμορφο να καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε. Γιατί τότε θα καταλάβουμε ότι έχουμε περισσότερο ανάγκη της αγάπης του Θεού. Και τότε θα γίνει η ζωή μας. Όπως για παράδειγμα κάποιος που αναγνωρίζει την αρρώστια του, τρέχει στον γιατρό και τον υπηρετεί ο γιατρός. Ο ασθενής, ο αμαρτωλός, ο χαμένος είναι αυτός που είναι έτοιμο να γεμίσει από την αγάπη του Θεού. Αδειάζουμε από τη δική μας δύναμη για να ενδυναμωθούμε από τη δύναμη του Θεού. Και, λέ, και κατανοούμε τότε, το ότι του Απόστόλου Παύλου. Όταν είμαι αδύνατο, τότε είμαι δυνατό. Και αν αυτό γίνει πραγματική εμπειρία, όταν είμαι αδύνατο, τότε είμαι πραγματικά δυνατό, τότε έχω βρει τον κωδικό. Έχω βρει το ποιν. Αυτό το πράγμα, αυτό ο λόγο, ο πνευματικό, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Τότε αυτό είναι ένας θησαυρός στην καρδιά μου είναι ένα προζύμι της καρδιάς μου που με, μου δημιουργεί την ικανότητα να είμαι ενωμένος με όλους να αγαπώ τον άλλο να παίρνω σε θέση του άλλου να νοιάζομαι για τον άλλο Ο ισχυρός, ο αφιψηλού είναι κενός, είναι άδειο. και δεν μπορεί να πεις στη θέση του άλλου είναι ο μόνος του τι να κάνεις μόνος σου μια δύναμη τι να κάνεις μόνος σου έναν πλούτο τι να κάνεις μόνος σου μια αγιότητα ο άνθρωπος όμω ως που λαμβάνει τα δώρα του Θεού και καταλαβαίνει ότι όσο πιο συνδετριμμένος είσαι, τόσο πιο πλούσιος είσαι, όσο πιο ρωτιάρης είσαι, τόσο πιο αγαπησιάρης γίνεσαι και ενώνεσαι με τον άλλον. Έτσι είναι και με τον Θεό. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορείς να ζεις τον άλλο όχι σαν μια οντότητα κενή, νεκρή, αλλά ζεις στην καράτηση του άλλου ως πρόσωπο. Και τότε είσαι πλούσιο. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολο Παύλο. Όταν είμαι φτωχό, τότε είμαι πλούσιο κάπου αλλού. Είναι αυτό που λέει ο Σμιδέν έχοντε και τα πάντα κατέχοντε. Είναι φοβερό να έχει τα πάντα όταν δεν έχει τίποτα. Όταν δηλαδή θεληματικά δίνει τα άλλα στον άλλον, τότε τα έχει. Όπω ένα πραγματικό πατέρα, πραγματικό σύντροφο, αυτά που βγάζει, αυτά που δίνει, είναι χάρτα δίνει στην οικογένειά του και βλέπει να χαίρει οικογένειά του με αυτά. Ε, τότε είναι ο πλούτο. Αν λέει, θα μου πάρει γυναίκα αυτό, θα μου πάρει το παιδί αυτό και αρχίσει να υπολογίζει έτσι. Αυτό είναι ένα δυστυχή άνθρωπο. Δεν ξέρει τι σημαίνει χαρά. Δεν ξέρει τι σημαίνει μοίρασμα. Ενώ λέει, πω, πω θα δώσω αυτή τη χαρά, θα του κάνω ευτε... χαρούμενου. Η ιδέα μόνο ότι θα δώσει τον άλλο και αρχίσει να χαρούμενο, σε κάνει διπλά χαρούμενο, τότε κατανοεί κανεί αυτό που είπαμε προηγουμένω. <συμπή> Πέρασε η ώρα. Εν τέλει, η αμαρτία είναι επιλογή μα ή δεν μα έρχε ούτε ούτε να δικαιολογήσει, λέει σου. Σε βολεύει. Να είναι δοκιμασία εκθε ώρα, δεν φταίει με τίποτα. Ε, τι, τί, θέλει κι άλλη απάντηση από αυτό που είπα, Δεν <σχυρίζα> Επιλογή. Λοιπόν, η επόμενη Δευτέρα είναι τελευταία, η επόμενη Κυριακή είναι τελευταία δεύτερη λειτουργία. Τη και την Τετάρτη έχουμε αγρύπνοια και εσύ τι δεν έχει σήμερα, την άλλη εβδομάδα και τα δύο. Έτσι, Γιώργο. Okay. <σχυρίζα> <σχυρίζα> Χριστό ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θα το πατήσω και αντισένη μία